Στοίχη 14 έως 20. Η πρώτη μαθητέ. 14. Αφού δεν παρεδόθη ο Ιωάννης υπό του βασιλέως αντίπα εις φυλακή, ήλθε ο Ιησούς στην Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα ότι θα ήρθε το με το λίγον και μεταξύ των ανθρώπων η ουράνιος βασιλεία του Θεού. 15. Και έλεγεν ότι έχει συμπληρωθεί πλέον ο υπό του Θεού ορισμένος χρόνος για τον ερχομών του Μεσίου. Και πλησίασαν η μέρα κατά τας οποίας ο Μεσσίας με την νέα πνευματικήν, αγίαν και ουρανίαν ζωή, η οποία θα μεταδίδεται εν τη εκκλησία του θα θεμελιώσει και επί τη γη την βασιλεία των ουρανών. Μετανοείτε λοιπόν και πιστεύετε στο χαρμόσνο μήνυμα ότι ο Μεσσίας ήλθε και δεχθείτε αυτόν ως ο σα και λυτρωτήν. 16. Και ενώ πλησίων της θαλάσσης της Γαλιλαίας Είδε τον Σίμωνα και τον αδελφόν του Σίμωνο Ανδρέαν να ρίπτουν δίκτυον μέσα στην θάλασσα, διότι ήσαν ψαράδε και αυτό ήχονο έργοντων. 17. Και είπεν σε αυτού ο Ιησούς. Ακολουθήσατε με, ω μαθητέ μου, και θα σα κάνω να γίνετε ψαράδε ανθρώπων, του οποίου με το δίκτυο του Θείου Κυρίγματο θα ελκύετε στην βασιλεία των ουρανών. 18. Και αμέσω, αφού οφείκαν τα δίκτυά των, τον 19. Και όταν επροχώρησαν λίγο απ' εκεί είδε τον Ιάκωβον, τον ιόν του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννην, τον αδελφόν του, που ήσαν και αυτοί μέσα στο πλοίο και τίμαζαν τα δίχτυα. Είκοσι. Και αμέσω τους εκάλεσε. Και αφήκαν τον πατέρα του Ζεβεδεών μέσα στο πλοίο μαζί με τους μισθωτούς εργάτας και τον οικολούθησαν.